Αφεντικό, έχει γενέθλια, μπάμπι. Γι' αυτό ξεκινάμε με την πάρτι του Bruce Springsteen. Πώς περνάει τα ρημάδια τα χρόνια, έχει καταλάβει. Έχει πάρει άδεια για να πεις ότι έχει γενέθλεια. Τι εννοεί, θα μπορεί να, μου αφού είναι να μην θέλετε, παιδί, πρόσωπο, Μπορεί να τώρα... θέλει να τα κρύβει. Δεν μπορεί να τα κρύψει. Γιατί δηλαδή οι άντρε δεν μπορούμε να κρύβουμε, μόνο οι γυναίκε πρέπει να κρύβουν. Αυτό τώρα που λε είναι στα μια διάκριση, α πούμε. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι εναντίον τη διάκριση. είμαστε με την κλάστινο, είμαστε <χει> με τη διαφάνεια. Δεν είμαστε <χει> που <πριν τόση>. εξαγγέλλεται. <χει> <χει> να, να τα λέμε κι αυτά. Καλημέρα, <χει> καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά, εν πάση περιπτώσει. Σε όλε και όσου γιορτάζουν. Το ξάνθι. Η ξανθιπή, ο ξανθιπ όχι, τύπη. θα τη λέγανε κάπω αλλιώ. Ναι. Πίτσα, ξέρω εγώ, ας πούμε. Ναι. Το ημερολόγια σημαδεύει την 23η του Σεπτέμβριου να τα λέμε και αυτά. Ήδη, παιδιά, αφήσαμε πίσω ε, το θερινό ηλιοστάσιο Περάσαμε στι μέρες που θα είναι λίγο μικρότερη ημέρα και λίγο μεγαλύτερη η νύχτα. Τα κάνουμε έτσι πάνω αυτά. Πάντω είναι η Διεθνή ημέρα των Νοηματικών Γλωσσών, Βέβαια. η οποία είναι η πιο χρήσιμη γλώσσα στα κόμματα των Ασών. Πρέπει να σου πω την αλήθεια: όταν η ρίχνω. Η πιο καμιά... χρήσιμη για τα κόμματα είναι η νοηματική πλέον. Άμα ρίχνω καμιά μουτζα έτσι γεμάτη και τα λοιπά. Αισθάνομαι, ρε παιδί μου, είναι ιδιαίτερο εκφραστικό. Απ' την άλλη πλευρά, εντάξει τώρα. Ξεσπάνε και πράγματα. Ευτυχώ που οδηγεί. Δι... Ναι, ναι, καλά. Αλλά στα ελληνικά. Άλλη... Ευτυχώ ναι. που οδηγεί με το θα είχε σκοτωθεί με τι μούτσε που έχει διάθεση θα σου να ρίξει. πω πάντω χτε, είναι ένα μικρό σοκ αυτό που θα σα πω, γιατί λεωφόρο μαραθώνος. Οδηγεί η Γιούλι, δεν οδηγώ εγώ. Λοιπόν, είμαστε στη δεξιά λωρίδα, δεν βιάζομαστε. Το πιάνω, πηγαίνουμε προς το σκηνιά. και βλέπω ένα μηχανάκι μπροστά. Λέω, Γιούλη προσοχή, αυτό. Δεν πάει καλά. Αυτό μιλάει στο κινητό. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Φοράει ο τύπο παιδιά το κράνο, κανονικά πηγαίνει στη μέση τη δεξιά λωρίδα. Δηλαδή, δεν μπορεί να τον περάσει και εύκολα θέλω να πω. Και έχει το, το αυτό, δεν ξέρω τι κάνει FaceTime, τι κάνει. <laughs> κρατάει με το, Ά, ένα, το με το ένα χέρι. <laughs> <laughs> Κάνω το σταυρό μου, λέω εντάξει, okay. το τερματίσαμε, δεν υπάρχει αυτό. Είμαστε πολλά, πολλά σκαλιά παρακάτω. Εγώ έλεγα θα μου έλεγες αυτό που το τι σφινώνουν είναι. εδώ στο κράνο και με, μιλάνε. Α, σου λέω τώρα για προχώ κατάσταση, Ο το άλλο. Πρόκο. Δηλαδή, έχει, το, κρατάει με το αριστερό χέρι σκουντεράκι, ξέρω. Και Οκ, okay, λέω εντάξει, okay, okay. <συλίσεις> οκ, τα... Τι λόγια να πει τώρα. Λάσκα τη αγοραστό απέναντί μα, Πολιοδικό και Κονσολιέρη. Φράνη παράσχει στο 21200-8200. Σχόλια και σχολιανά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να έχουμε γεια σου, Παβλάρα, τον Τίσοτοφ, εδώ σταθερά. Μπα και να μα πείτε και, ξέρω εγώ, τίποτα εκεί από τα Βερολίνα, διότι είχε αγωνία όλη η Ευρώπη, αν θα του κάτσει του Σόλτ, αν δεν θα του κάτσει του Σόλτ. Αν θα κερδίσετε, θα κερδίσει. Τελικώ κέρδισε. Από τη φαίνεται, οριακά yeah, Α, κέρδισε, αλλά. Διεσώθηκε. Καλά, διεσώθηκε. Όπω το λε είναι, αλλά το ΑΕΒΔ πάλι ανέβηκε πάρα πολύ. Mm. Πάλι είναι λίγο πίσω από το ΕΣΠΕΤ. Νομίζω ότι το ΑΕΒΔ έχει αντικαταστήσει του χριστιανοδημοκράτε ε, και βλέπω και αυτό το κόμμα τη καινούρια αριστερά που έχει εμφανιστεί, που είναι πιο ριζοσπαστική και έχει αλλάξει θέση και στα. Δεν ξέρω και ποιο... μεταναστευτικό και τα λοιπά. να ανεβαίνει και αυτό. Πιο ριζοσπαστική, γιατί το λες. Ενώ έχει λες ποιο... αυτή την κυρία. Την κυρία Σάρα. Mm. Όχι Σάρα και Μάρα, μην αρχίσουμε. Σχέτο Σάρα στα ναι. Ρώσκα. Ε, ναι. Και βλέπω ότι ε... καλά πάει εντάξει. Δεν πέρας γιατί εκεί όταν, όταν θέλουν να πουν κάτι οι Γερμανοί το λένε. Δηλαδή πέρα, αυτή βγήκε αριστερά, ήταν ένα μεγάλο, μεγάλο αστέρι του Ντιλίνκε, τη αριστερά τη παλιότερη. Έχει κάνει και ευρωβουλευτήριο, νομίζω, και βουλευτήνα. Έχει μεγάλη επιρροή. Είναι Εντάξει, προφανώ και Έφτιαξε κόμμα με το όνομά τη. Το κόμμα τη Άρα Λίδεν. Λίδεν, ναι, ναι. λέει κάπω έτσι. Ε, γιατί να μην το οποίο είπε, Εγώ είμαι με τον Πούτιν. Εγώ δεν θέλω του ξένου να έρθουν στη χώρα περισσότεροι από όσου έχουμε. Ρεφιλέδε σου, α πούμε. Καθαρά πράγματα. Καθαρέ κουβέντε. Μήπω έχει καμία μια θηλιά στην Νιγηρία. Νιγηρία. Καμιά θέιτα. Πάω, όχι. Δεν είχα ποτέ. Κάπου στη αλλού στην οικογένεια. Αφρική, κάπου, ξέρω, στην Μακρινή Αστράλια, έις, καμ... Νότια oh. Αμερική, στη γη του Πυρό. Κάπου <laughs> αλλού κάποιον αυτό. Α σου στέλνει κανένα φράγκο, ρε φίλε, για να μπορεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Τι είναι αυτό πάλι. Ε, διότι αυτό δεν θέλω να το προσπεράσω, να μην τι άλλο. Ξέρω ότι σήμερα θα πάμε στα Κυλικία και στα μουσεία που πάμε εμεί. Είμαστε κουλτούρα να φύγουμε. Ένα διπλό εσπρέσο και ένα σαλμά. Να <laughs> τα λέμε και αυτά, αν τα πούμε λίγο αργότερα ε, Για τον Παπαντονίου Πραγματικά το δηλαδή είναι Στα όρια του Σοκαριστίκου Σοκαριστικό, αλλά το δικαστήριο έκρινε να, Το δικαστήριο έκρινε Και εμεί τώρα θα κρίνουμε τους κρίνοντες Στον στο Παπαντονίου ναι. πρέπει να ξέρεις δεν του μιλούσε κανείς εγώ πήγα επίτηδε να τον δω μια φορά, κυρίω γιατί με είχε εκνευίσει πάρα πολύ το, το ότι δεν του μιλούσε κανεί πρωτού βγει η απόφαση. Κοίτα, που είναι και πόνο ψυχιάρης, ο Πονοψυχιάρη, Όχι, δεν πριν. το έκανα από πόνο ψυχή, καθ' ε. με τον Γιάννη είχαμε τσακωθεί πολλά χρόνια πριν, γιατί είχε τολμήσει, όταν έγραψε ένα άρθρο πριν που είμαι στο Ευρώ, φαντάζομαι δηλαδή πόσο παλιά ιστορία είναι, είχε τολμήσει να ζητήσει. Την απόλυση σου. Ε, να ληφθούν μέτρα εναντίον μου. Που <laughs> δεν το είχε κάνει κανεί. Κανείς. Εντάξει, ωραία. Okay. Αλλά, εν εγώ συμβαίνουν είμαι. Αυτά. Ε, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Ε, έχω και την περιέργεια μερικέ φορέ να μάθω την άποψη του άλλου και για την πρέπει να μιλήσει με τον άλλο. Κοιτάει ο αγοραστή στα μάτια. Συμβαίνουν, συμβαίνουν. <laughs> αυτά, <εντάξει. laughs> λοιπόν. Τι είπε πάλι και τέτοια. Και είχε από τότε <laughs> την πεποίθηση ότι τελικώ το δικαστήριο δεν θα σταθεί. Εν πάση περιπτώσει, αμφιβολιών. Ναι. Ε, αλλά αθώο. Να, να έχει δύο εκατομμύρια τα οποία να πεις, παιδιά, μου τάσσε τη λυθιά από την Ιγυρία. Εντάξει, <στονίτρα> τι να κάνε. Ό,τι αγοράσει έκνε, ο πρόεδρο. Έκρινε το δικαστήριο. Αν εμεί είχαμε άλλη άποψη, θα έπρεπε να πάμε στο δικαστήριο και να την υποστηρίξουμε. Ήταν, <στονίτρα> να εμεί εδώ υποστηρίξαμε ό,τι είχαμε να υποστηρίξουμε με το ρεπορτάζ μα, τα γραπτά μα, τα σχόλιά μα, την αυτογραφία μα κλπ. Αυτά κάναμε. Είναι εκεί που υπόλοιπα ιστορία. Είναι συνώνυμα του αθώου Γιάννου. Αυτό, πώ το λένε, δηλαδή. Ναι, αλλά σκέψου ναι. τι έχει υποθεί. Γι' αυτό σου λέω: ναι. Πρέπει τα δικαστήρια να δικάζουν λίγο πιο γρήγορα. Εδώ έχουν περάσει 10 χρόνια. Ναι, 10 Θα... και παραπάνω, δηλαδή. Θα αποσύρουμε τι φρεγάτε για τι οποίε γινόταν η για τα λεφτά έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν. Ναι, Δεν φταίγανε οι καημένε. Ναι, φταίγαν. φταίγαν. Να σου πω τώρα τι είναι το θέμα το οποίο άκουγα εδώ, εδώ τον Νίκο τον ο οποίο κάνει εξαιρετική δημοσιογραφική έχουν γίνει εκδηλώσεις, κάνουμε και κάποιες εδώ με πρωτοβουλία του Real Group για το δημογραφικό Και βγαίνει η κυρία Μαρία από το Χαλάνδη, η κυρία Γαλάνη Και λέει ότι στη δικιά του οικογένεια 13 άτομα. 11 παιδιά 11 τα παιδιά, δύο οι γονείς Τους κόψανε το επίδομα, τους κόψαν το επίδομα 570 ευρώ, πόσο βγαίνει το παιδιά, δεν βγαίνει ούτε ξέρω εγώ 50 ευρώ το παιδί έτσι Πρόσια, Δεν τους κόψανε, εδώ το άκουσα εδώ τώρα τα πάντα δουλεύουν μηχανάκια, ε, άρα με το που περνάει 3 ευρώ το όριο που έχει Βέσα το μηχανάκι, στο κόβει το μηχανάκι. Το θέμα είναι ότι καλά τα μηχανάκια, πολύ ωραίο μα εξυγχρονισμός, αλλά όταν... Όταν... Τα μηχανάκια πάλι μου του κόψαν, δεν το έπειπε. Επι... Το ναι. του κόψαν είναι ότι κάποιο από πάνω πήρε την απόφαση του κόψει. Α έρθει να τελειώσει το σλογισμικό. Για να συμφωνήσω μαζί σου. <οί> δηλαδή, άμα ξεκινά, δεν του το κόψαν. <οί> του το έκοψαν το μηχανάκι, έκοψε <οί> το επίδομα. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, επειδή επιμένει να συμφωνήσει. Όχι, δεν του. Το... Ε... Το, το μηχανάκι έκοψε το επίδομα. Το μηχανάκι λοιπόν κάνει τη δουλειά του. Πρέπει κάποιο άλλο να εποπτεύει τα μηχανάκια και να λέει, Ωπα εδώ πρόκειται περί να μην ποτεί, βλακεία. Βγάλ το έξω, έλα να το δούμε χωριστά. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Θα σου πω όμω κάτι άλλο. Δεν μου έχει απαντήσει την ερώτηση. Έχει ε. μείνει ο κόσμο που πάει τώρα στη δουλίτσα του, α πούμε, λέει, λέει Ο Χουδαλάκη του κόψανε το επίδομα. Λέει Ο Μπάμπη ότι δεν του κόψανε το επίδομα. Όχι, όχι, το Λέει πίδο... Ο Μπάμπη ότι το κόψε το, το, επίδομα... το μηχάνημα. Το... Ε, λέει Ο Χουδαλάκη. Ε, εντάξει, οκ. Okay. Ε, Πε μου τώρα το κόψαν. Κόπηκε το επίδομα ή όχι. Το επίδομα θα ξανάρθει σίγουρα. Γιατί ε, εντάξει, άραγε άρα, κόπηκε στόχος, για να Αλλά πρόσεξε, με πρόσεξε. Τίποτα, ρε παιδί μου, με τίποτα. Να συμφων... Το έχει σε κακό να συμφωνήσουμε. Εμένα μου αρέσει να συμφωνούμε, αλλά μου αρέσει να βλέπουμε και την ουσία. Η ουσία το Η ουσία είναι. Ότι κάποια στιγμή στον πολιτικό κόσμο συζητήθηκε και είπανε, αν έχει ένα εισόδημα και πάνω, δεν θα παίρνει επίδομα πολίτεκνου. Okay. Εγώ το βρίσκω λάθο αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπο, λέμε, τι θα πούμε, λέμε, παίρνουμε ένα τέτοιο πολίτεκνου, για ποιο λόγο το κάνουμε, για να ενισχύσουμε τον πληθυσμό τη χώρα. Σύμφωνοι. Το να πει ότι ο άλλο είναι πλούσιο δεν το χρειάζεται. Είναι μια πολύ παλιά συζήτηση. Έχει γίνει τα τελευταία 25 και βάλε ναι. χρόνια στην Ελλάδα. Αποφασίσαμε για λόγου ΑΒΓ ότι αυτοί που είναι εύχορη δεν το παίρνουν. Εξού και βάζουμε τον κόφτη αυτό. Οπότε το μηχανάκι βλέπει τον κόφτη που του έχεις βάλει, δεν κοιτάζει τίποτα άλλο προφανώς. Το να κοιτάξουν το άλλο είναι θέμα διοίκησης. Έτσι και εκεί είναι που περιμένεις από τη διοίκηση να κάνει τη δουλειά της. Γιατί άνθρωπο με έντεκα παιδιά δεν πρέπει να έχουμε και πολλού. Από όσο άκουγα τον Νίκο και σου λέω ότι άκουγα την κουβέντα με προσοχή, ήταν η μητέρα των παιδιών και ήταν και ο Αλέξο Μητρόπουλο, ο οποίο, από ό,τι κατάλαβα, έχει βγει μπροστά μα και καταφέρει να στραφεί το συγκεκριμένο επίδομα. Από ό,τι άκουγα λοιπόν, είναι ο δημόσιο υπάλληλο ναι, συνταγματάρχη με τα περισσότερα παιδιά. Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι ο συνταγματάρχη. Ένα μισθό έχει και δεν είναι και μεγάλο. Το ξέρω γιατί κι εμεί από την οικογένεια, ό,τι μισθοί υπήρχαν σε επιστολή κλπ. Αυτό σου λέει: έλα να συμφωνεί ναι. μαζί με μια φορά, δεν το είσαι ναι. κακό. Μπορώ να συμφωνήσω μαζί. Ευχαρίστω. Ότι Ευχαρίς, δεν βρήκα ένα μισθό εισοδηματικό κριτήριο. Αν μόλι μου πει ότι κόπηκε το επίδομα για λάθο λόγου, θα συμφωνήσω. Αλλά σε ρωτάω να μου πει, σ... α πούμε, αν ε, ε, λέω κόψανε το επίδομα, ποιου κόψανε. Το μηχανάκια. Εντάξει τώρα δηλαδή. Όχι, γιατί την μπάλα αυτή που παίζουμε χειρότερα τον παραθυνακό είμαστε περήμειν. Αυτό μην το ξαναπείς πιπέρι. Λοιπόν, ε, <laughs> αλλά <laughs> με συγχωρείς, το μηχανάκι έχει μέσα το νόμο που ψηφίσανε στη Βουλή. Ψήφισαν, γιατί όλα αυτά τα πηγαίνουν στη Βουλή, μη χέσω. <laughs> <Έχει> χρειάζεται <laughs> να πάνε στη Βουλή. Αλλά υπάρχει ευθυνοφοβία στο πολιτικό τέτοιο, τα πάνε όλα. Απαράδεκτα όλες. είναι αυτά τα πράγματα. Άλλη τον... ιστορία. Είναι απαράδεκτα. Τι Γιατί πον? ακόμα και τα μηχανάκια, κάποιο γυάλλο τα πάει και τα προδραματίζει και λέει. Μα δεν έχει είναι εφικτό να βγάλει τα παιδιά στο νόμο. Έχει 11 παιδιά, ωραία. Ναι, άμα ναι. άμα έχει 3.000 εισόδημα, ξέρω εγώ, 4.000 εισόδημα, δεν κόβουμε το επίδομα. Τέτοια είναι η προδιαγραφή. Μα αυτό που λέει υπάρχει. ο νόμο. Γι' αυτό σου λέει ότι πρέπει να αλλάξει αυτό ο νόμο. Συμφώνησε επιτέλου. Τι να κάνουμε. Αυτό έχει αμέ τη Μουχαμέτη. Να συμφωνήσω και για τον Σαλμά, ότι δεν τον διαγράψαμε την Νέα Δημοκρατία γιατί είχε αυτοδιαγράφει από πριν. Κοίτανε η ιστορία του Σαλμά, να σου πω τι ξέρω εγώ γι' αυτήν. Αυτό είναι ένα παλιό θέμα. Από το 2022 τρέχει. Τέλει του 22. τρέχει. Το 23... Από το 2022 φωνάνε του αυτό λέτε. Όχι, όχι. Φώναξαν άλλοι πλήν το Σαλμά. Φώναξαν κι άλλοι. Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα οι θυγόμενοι. Και δεύτερον, διάφοροι οι οποίοι εκ μέρου των κάνανε παραστάσει. Και τρίτον, υπήρξαν και ρεπορτάζ διάφορα. Ο Σαλμά είχε κάνει μια ερώτηση, απαντήθηκε τότε. Τώρα δεν πίστηκε και επανέρχεται, επανέρχεται και με άλλα στοιχεία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, πρέπει ο ίδιο να τα εξηγήσει καλύτερα. Αλλά η Αλήλεια σου ερώτησε, έκανε, αποθυμάμαι. Ναι, ναι αλλά. Η Αλήλεια σου ερώτησε και είπε, Παι, παιδιά, είναι δυνατόν ένα διαγωνισμό να ξεκινάει από τα 230 χιλιάρικα πόσο ήταν και να κερδίζουμε με τα 230 χιλιάρικα. Είναι δυνατόν ένα διαγωνισμό να έχει έναν επί τη ουσία να πληρεί τι προδιαγραφέ και δεν... μετά ξεκίνησαν άλλες, οι χειρότερε. του μεγάλη... τύπου γιατί να έχει ξέρω εγώ ένα φυτευτό μέσα στο μαξί μου η συγκεκριμένη εταιρεία είχε φύγει δεν είναι, δεν είναι φυτετός, δεν ήταν αγαπώ.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 Οπότε σε εσύ και τότε επιστρέψαμε, εδώ είναι 8 και 34. Σήμερα την 23η Σεπτέμβρι. Τώρα ήταν την τελευταία φορά που οι σε έκαναν τρελή επιτυχία και πήγαν στο νούμερο 1. Αυτά βεβαίω έχουν το ενδιαφέρον ότι όπω κάθε δευτέρα τέτοια ώρα θα πούμε την καλημέρα μα σε κάτι που είχε ενδιαφέρον για όλου. Του αρέσουν ή και πάει λέγοντα, Παναγίωσε για για τον καιρό. Καλό στον καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, μόνο πω. καλό καιρό διδεχόμαστε σήμερα. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει καλό βέβαια, γιατί κάποιοι θέλουν και τι βροχέ και πρέπει να έχουν και βροχέ, ε, μάλλον οι βροχέ είναι με το φανάρι. Δεν ξέρω. Μέχρι την επόμενη Κυριακή με βεβαιότητα τώρα να δω μετά τη Δευτέρα, την επόμενη εθελον θα γίνει, δεν έχει βροχέ. Ε, με εξαίρεση στο βόρειο όνει την είπαιρω τη Ελλάδα που θα βρέξει λίγο σήμερα. Τρίτη, μάλιστα στον Βόρει όνιο, υπάρχει κάποιε καταιγίδε. Δεν έχει βροχή Στην χώρα γενικότερα στην Αθήνα ένα έθνος καιρός όλες τις ημέρες ε, με το θερμό μου τώρα ανεβαίνει σταδιακά σήμερα στου 28-29 βαθμού. Αλλά νομίζω nice, ότι Τετάρτη, Πέμπτη θα περάσουμε τους 30 και του Σαββατοκύριακου θα είμαστε στου 32-33 βαθμού οπωσδήποτε στην Αθήνα. Άρα, κάπου θα είναι καλοκαίρι... ε... καλοκαιριάκι. Θα είναι καλοκαιριάκι και η θάλασσα δεν έχει ακόμα και ψυχράνει. Το λέω και εγώ φά... γιατί χθε έκανα ε... μπάνιο. Ναι, Ένα καιρό εντυπωσιακά ηλιόλουστο, εντυπωσιακά. Δηλαδή, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο όπω έπρεπε. Και τώρα κάπου μα έχει αφήσει μία εβδομάδα σίγουρα χωρί βροχές, με ξέρει τα βροχευτικά και βλέπουμε. Κύριε Γιαννόπουλε, να διευκρινίσω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσει. Εγώ θεωρώ ότι όταν βρέχει, όχι καταστροφέ, αλλά όταν βρέχει έχουμε καλό καιρό. Ναι, Διότι οι βροχού προ... είναι πολύ ωραίο πράγμα. Οι βροχέ στο πρόγραμμα, τώρα γίνανε, το καλοκαίρι γίνανε πόσα θέματα για τη λειψιδρία. Δηλαδή, ε, Λε, αρχίσαμε λιγάκι. Τι να πω. Και γενικά ε... το χώμα θέλει. Δεν μου λέτε, οι τώρα, ξέρετε εσεί, mm. Γιώργο, ξέρει οι... από οι ελιέ μου είπαν κάποιοι που έχουν ελιέ ότι θέλουν βροχή τώρα. Όχι ε, ναι, ναι. Έτσι, τώρα, τώρα. Θέλουν βροχαλάκι, ωραίο. Ναι, αυτό είναι και το θέμα. Όχι δηλαδή... δυνατό για να μην πέσουν από ναι, το δέντρο. Μπορεί όμω άμα βρέξει μετά από ένα μήνα και βρέξει πολύ να σου κάνει και ζημιά. Λέμε τώρα. Ναι, αυτό ναι, αλλά θα... θέλουν τώρα νεράκι. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι το εξή. Ε, γενικότερα εσένα και σε ένα πανεπιστήμιο. Στο κύριο Γιαννόπλου να το νεράκι Σε ένα ηλιακάδα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είπα στον Παναγιώτη το είπα το Σάββατο επειδή έκανα μια ανάβαση κατάβαση τη Πεντέλη. Ε, δεν είχα την εικόνα Μιλάω για καμένο και μαυρίλα Απίστευτο πράγμα ε, Είναι πάρα πολλά τα καμένα Και είναι και σε πολύ εκταταμένες περιοχές Δηλαδή πιάνει το μάτι σου μαυρίλα Ατελείωτη Εκεί έτσι και βρέξει Και αν βρέξει και όπως βρέχει τελευταία Δηλαδή που ανοίγει ο ουρανός Γιατί δεν είναι ψηλό βροχα Θα κλάψουνε μανούλες Ζέστη λοιπόν όλη τη βδομάδα Και πιο Μέχρι ζέστη το Καλό κεράκι, καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Καίρετε καλημέρα, κύριε Αυτό που σου λέγα, θυμάσαι εκείνες τις μέρες που, ε, που δεν είχαμε, δε, δεν ήμασταν εδώ, έτσι mm. δεν είναι. Δεν ήμασταν εδώ. Τώρα έχω περτευτεί, αλλά θυμάμαι γιατί μου είπαν φίλοι που μένουν εκεί ότι κάηκε ό,τι δεν είχε καεί, συν κάποια τα οποία είχαν αναδασωθεί. Άστα, μπιπ. Μπ. Ναι. Να το διαβάσουμε το μήνυμα του Αξιάρχη με ηλικία 78 ετών και από 8 ετία συνταξιούχο. Κατόπιν υπόδειξη προσωπικού μου γιατρού, μεταξύ των άλλων φαρμάκων που λαμβάνω, είναι και το τάδε φάρμακο για τον προστάτη. Πολύ συνηθισμένη σύσταση από του γιατρού, έτσι. Μετά τα 60, αυτό είναι σχεδόν για όλου. Μέχρι προτριών μηνών, κατέβαλα συμμετοχή στην αγορά του 4,5 ευρώ. Προ έκπληξή μου, η συμμετοχή μου αυτή την πενταπλάσια και να αναγκάζομαι να καταβάλω 20 την πενταπλασία, σαν προφανώς θέλω 21 ευρώ. 21 ευρώ. Από τα 4,5 πήγες στα 21. Αυτή είναι η ευαισθησία για ηλικία. Έχω ζητήσει απάντηση από αρμογραφή και ΕΦΚΑ, αλλά δεν συγκινήθηκε κανεί μέχρι τώρα. Αυτή είναι η μεταχείριση της ηλικία Και για να δεις πώς έρχεται η να συναντήσει αυτό που γράφεις, αυτό που συζητάγαμε πριν εδώ για το Σαλμά και τα λοιπά, ο Σαλμάς έχει και τον Άδονη, ότι με την αύξηση των 800 φαρμάκων, αυτό έχει αναφέρει τουλάχιστον, θα έχουμε και αύξηση του πληθωρισμού. Για να έρθω στα χωράφια σου, <Σ dela> Άκου τώρα να δει εδώ μια προσέγγιση. Τα φάρμακα. Συμμετέχουν αρκετά στον ΔΕΚ. Και ανέβει πολύ συμμετοχή. Και αυτά τα φάρμακα, μεταξύ των οποίων πρέπει να είναι και αυτό που λέει ο. Αυτά δεν ξέρω, ο... ξέρω αν είναι και εμεί οι φαν. Είναι μη συνταγογραφούμενα. Όχι, όχι. Είναι μίση συνταγογραφούμενα αυτά. Και είναι αυτά που. Γιατί δεν... στα μη συνταγογραφούμενα έχει γίνει πάρτι. Έτσι. Έχει και κάποιο πρωτοσέλιδο αν σήμερα. Καλά, εδώ και καιρό θα... τα μη συνταγογραφούμενα θα πάνε, είναι μία τιμή σε όλη την Ευρώπη. Δεν θα διαφέρουν ιδιαίτερα. Και τα δίνανε στην Ελλάδα περισσότερο για να, να μην ξέρετε. Στα νέα, το πρωτοσύλλογο, για να μην νομίζετε ότι. Τώρα... φαρμακι φαρμακα Φάρμακα-φαρμάκι, απελευθέρωση των μη συνταγογραφούμενων, έφερε μεγάλε αυξήσει σε σκευάσματα και καθημερινή χρήση. Οι απελευθέρωση των μη συνταγογραφούμενων είναι παλιά τώρα πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τωρινό, είναι περίπου έγινε με το τελευταίο μνημόνιο, γιατί όσα ήταν συνταγογραφούμενα, ελάχιστα ήταν. Πλέον τα μη συνταγογραφούμενα, τα μισή έχουν απελευθερωθεί εντελώ από τότε. Τώρα, αυτό που λέει ο, ο κύριος ταξιάρχης είναι προφανώς ένα από τα παλιά φάρμακα και οι γιατροί δίνουν πάντοτε τα παλιά φάρμακα, τα προτιμούν γιατί είναι πολύ δοκιμασμένα. Δεν το κάνουν για άλλο λόγο. Και αυτά τα παλιά φάρμακα είχαν αρχίσει να λείπουν διότι οι τιμές τους ήταν πολύ χαμηλές. Ναι. Εμεί τα βάζαμε εδώ στην Ελλάδα πολύ χαμηλά. Ται, δημοσιογραφική περιγραφή είναι αυτό. Μια χαρά είναι. Ναι, τα παίρνανε, τα αγόραζαν. Εξηγεί γιατί. Τα σημαίνει, αγόραζαν ναι. οι φαρμακαποθήκε και τα εξήγαγαν. Τα... Οπότε άρεζαν να λείπουν από την αγορά. Ε, ναι, το αλλά... εξήγησε ο Γεωργιάδη ε, ναι. και είπε α, ότι α, αφλώς... εγώ θα τα πάω εκεί και ο Θεό βοηθό με εννοεί. Σε, σε, σε κάποιε περιπτώσει η λύση δεν είναι να κρυβίνει τα φάρμακα για να μην εξάγονται. Τέλο πάντων, ένα μήνυμα που έχει έρθει από τον Γιώργο και έρχεται να συναντήσει το θέμα με το οποίο ψυλοξεκινήσαμε σήμερα γιατί υπάρχουν τα πολιτικά, δεν είναι να πάμε και στα Σεριζέικα και γενικότερα και τα λοιπά, Αλλά για μένα, λέω, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η περικοπή του επιδόματο στην 13 μελή οικογένεια, με τα 11 παιδιά δηλαδή. Και μα βρέφεται εδώ. Συγχαρητήρια στην οικογένεια με τα 11 παιδιά, αλλά εγώ έμενα, έμεινα στο ένα. Όχι γιατί δεν αγάπω, αλλά γιατί είχα μια μάνα που μεγάλωσε μόνη τη τρία, χωρί βοήθεια από το κράτο, σε εποχέ που υπήρχαν δουλειέ. Και ήταν ένα ζωντανό πτώμα, και αυτό σαν παιδί μου στήχησε ότι για μα αυτή η μάνα δεν χαιρεταν ούτε τον ύπνο τη. Αυτά τα παιδιά που ακούνε τους γονείς να ζητούν βοήθεια, να τα, να τα ζήσουν, πόσο χαρούμενα να είναι. Μην κατηγορείτε όσους δεν αποφασίζουν να κάνουν πολλά παιδιά, ίσως να τα αγαπούν και να πονούν γι' αυτό. Είναι Κατηγορήσαμε κανένα. Καταρχήν, συγγνώμη, θα το πάρω ανάποδα δηλαδή. <χε> Τώρα, Γιώργο, να ακούς αυτά που λέμε, και όχι αυτά που φαντάζεσαι. Εντάξει, ε, και... δε, αυτό συμβαίνει όχι... πολύ συχνά. Τόσα χρόνια κάνει ραδιόφωνο. Έχει απόλυτο. Μα κοίτα, να με βρίζουν για μία συνέντευξη. Ε, που έκανα, έκανα ή δεν έκανα. Και το το καταλάβω. Όταν λες όμως τον άλλο, μην κατηγορείτε αυτού που γιατί αγαπούν και τεπονάν και, και αυτά τα παιδιά. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ε, θυμώνω. Πάρα πολύ. Θυμώ. Καλά. Εντάξει. Αγαπάμε αγαπά τα παιδιά και αγαπάμε και του ανθρώπου. Το δημογραφικό δεν έχει ένα τέτοιο πρόσημο σαν και που βάζει. Έχουμε τη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη. Έχουμε 1,3 παιδιά αναζευγάρι. Οι, Οι μελέτε δείχνουν ότι μέχρι. Ανα, το... γυναίκα, ανα γυναίκα. Ανα γυναίκα. Συγγνώμη, έχει δίκιο. Για μια φορά δέχτηκες ότι δεν είναι. Έχει δίκιο. Ανα Αλλά γυναίκα. Το θέμα εδώ είναι ότι. Είδες εγώ με την πυρηνική οικογένεια να ακούω στο μυαλό. Ανα, ανα Καλά κάνει εσύ. Την οικογένεια πρέπει να έχει στο μυαλό. Δύο εκατομμύρια λιγότεροι θα είμαστε το 70. Τι να, να συζητάμε ακριβώ. Καλά, δεν εσύ... Αυτή είναι Δεν είναι. Όχι, δεν έχω σκέψεις. πρόβλημα εδώ με διακώσεις. Όχι, όχι ολοκλήρωσα. Λέω λοιπόν ότι το να υπάρχει δημογραφική πολιτική είναι υπεραναγκαίο αν δεν θέλουμε να εξαφανιστούμε. Πρώτον. Δεύτερον, Θήξαμε ένα θέμα το οποίο αφορά ελάχιστου ανθρώπου. Στην Ελλάδα, οι τρίτεκνοι εξισώνονται σταδιακά με του πολίτεκνου γιατί δεν υπάρχουν πια πολίτεκνοι. Και έχει ένα ζευγάρι που έχει 11 παιδιά. Και του κόβει το επίδομα, λέει, με εισοδηματικά κριτήρια. Τα 570 ευρώ για τα 11 παιδιά, το κόβει γιατί εισοδηματικά κριτήρια. Λοιπόν, Εντάξει. θα σου πω εγώ πόσε χιλιάδε περιπτώσει υπάρχουν, ναι, και μάλιστα είναι οι ναυτικοί μα που υποφέρουν από αυτό πρώτα και κύρια, οι οποίοι οι ναυτικοί πληρώνονται καλά. Και πληρώνονται καλά για κάποιο λόγο. Γιατί η ζωή που κάνουν είναι πάρα πολύ δύσκολη. Συμφωνούμε ω εδώ. Επειδή πληρώνονται καλά οι ναυτική, αν. Οι οικογένειέ του υποφέρουν από πάρα πολύ απλά πράγματα. Του πετάνε έξω από τα πάντα. Σχολείο, παιδική σταθμή, ιστορίε, οπουδήποτε, όλοι οι άλλοι έχουν προτεραιότητα. Γιατί έχει γιατί έναν καπετάνιος στην οικογένεια. Mm. Ο καπετάνιο κάνει καλά λεφτά. Yeah. Η γυναίκα του. Ε, δεν, δεν τα χαρίζει ε, κανένα, κανένα. Η Κάχος. γυναίκα του Στα... που τα... θα πάει τώρα στο τρίτο παιδί και πάρα πολλέ γυναίκε ναυτικών πηγαίνουν στο τρίτο παιδί. Έτσι, δηλαδή και υπάρχουν, μπράβο του. Βγαίνουν από όλα τα επιδόματα. Mm. Το μηχανάκι που λέγαμε πριν, mm. που κάποιος πολιτικός που εκλέγεται και τον βάζουμε εκεί, τον βάζουμε για να κοιτάζει τι κάνει το μηχανάκι. Αλλιώ δεν χρειαζόμαστε πολιτικούς χρειαζόμαστε μόνο μηχανάκια. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα ότι αν οι πολιτικοί βλέπουν αυτά τα ζητήματα, in due time, δηλαδή όταν χρειάζεται. Γιατί ο άνθρωπο που κάνει 11. Εγώ συνάντησα πάρα πολύ κόσμο που δεν τον συναντούσα όταν ήμουν από το πλήρω το βράδυ κλεισμένο στην εφημερίδα και στο σταθμό. Αλλά τις, με την εμπειρία μου την τελευταία συνάντησα πολλού ανθρώπου που δεν ξέρει πόσο βοηθούν τι οικογένειε αυτέ. Ιδιωτική πρωτοβουλία όμω. Άνθρωποι που μαζεύονται και λένε τι θα κάνουμε στη ζωή μα για να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. κάνουμε αυτό. Για την ιστορία πάντω, τη συγκεκριμένη στην οποία αναφέρθηκα και λέω ότι ακούω το πρωί του πρωταγωνιστέ τη ιστορία, τη μαμά και τον Αλέξη Μητρόπουλο που σηκώσε το θέμα έχει φτάσει στο Υπουργείο οικογένεια εκεί πέρα στην κυρία Ζαχαράκη κτλ. Η οποία ασχολείται και καλό θα είναι να το πετάξει το μηχανάκι που λες εσύ να παρενάλω. Να το πετάξα. Η πολιτική άλλο. ηγεσία τη χρειάζεσαι Ωστε θέλει Μητρόπολο, το Μητρόπολο το μητρό να πάει να και σε 5 λεφτά να έχει λυθεί. Να το πετάξει το μηχανάκι μπάρουμε και να πάρει να. Δεν δουλεύει μου. καλά το μηχανάκι. Η γνώμη μου είναι ότι Α, αυτά η... δεν πρέπει να περνάνε με νόμο. Γιατί όταν περνάμε με νόμους, ο υπουργό που λέει ότι όντω πρόκειται περί αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να περάσει τροποποίηση του νόμου για να το αλλάξει. Αυτά πρέπει να περνάνε με διοικητικέ αποφάσει. Αυτά. Αλλά άλλη φορά το συζητάμε περισσότερο. Λέω, Θέλω να μου εξηγήσει κάτι. Έχεις το, χρόνο. Όπω είναι το μηχανάκι, φέρνει άλλο. Έχει χρόνο. Παρακαλώ. Είπε ο γενικό γραμματέα τη σχετική επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ναι. είπε στη μεγάλη γιορτή που είχαν προχτέ. Ε, Προχτέ το είπε. Δαιμονοποιούν του υδρογονάνθρακε και μετά ανακαλύπτουν ότι οι ΑΠΕ δεν δίνουν συνεχώ ζεύμα. Μήπω το καταλαβαίνει εσύ, Γιατί εγώ το καταλαβαίνω μόνο ως υπεράσπιση τη πολιτική Πούτιν. Εσύ όμω που είσαι πιο καλό σε αυτά από μένα. Μήπω καταλαβαίνει τι θέλει να πει. Μπορεί να ρίξει το κουτσούμπα, Γιατί έχει κόψει τη δηλώση στη μέση. Τι άριξε λίγο. Του βλέπουμε τη μια να ποντάρουν στου υδρογονάνθρακε και την άλλη να τους δεμονοποιούν και να αποθεώνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέχρι που μετά ανακαλύπτουν ότι με αυτές μόνο δεν γίνεται δουλειά, γιατί το βράδυ δεν έχει ήλιο, μεγάλη ανακάλυψη κι αυτή, και γιατί δεν φυσάει όσο θέλει ο Υπουργός Ενέργειας. Ρε που ούτε επιχειρήματα δεν βρίσκουν να πούν και αραδιάζουν ανοησίες, για να τη σχάψει το πόπολο. Και τώρα ξέρει τι θα κάνω Λάσκαρη. Διάλειμμα. Αφιερώμενο στον συνταγματάκτη, του παπά τον 11. <laughs> λέ... Από τη γέφυρα του ποταμού. Και έλεγα μάχα, ότι θα ε? βάλεις τη Διεθνή. Όχι, <laughs> oh, κάνω προβοκάσει για τη μία μετά την άλλη, δεν λέει. Τώρα εντάξει. <laughs> και... Το ότι ακόμη τη Διεθνή πάντω στο φεστιβάλ Κνέου, γιατί. Οδηγητή, σε χαλάει, 50 ε χρόνια. με χαλάει, παιδί μου. Άνθρωπο... Μπορώ να σχολιάσω κάτι χωρά είσαι παρά 8. 98, 98. Ό, με ότι είναι θέση προσεκτικό το Έλεγε κάποια, αλλά δεν τα έλεγε τόσα. Κάτσε, μα διαφωνεί με κάτι από αυτά που είπα. Απολύτω. Ότι βάλαμε τα φωτοβολταϊκά, αλλά δεν μα κουτσούσε. Λέει βλακίε ο κουτσού μα. Λέει βλακίε ο κουτσού μα. Λέει βλακίε, διότι όλοι το ξέρουν τι. Δηλαδή, τώρα το ανακαλύψαμε ότι τα φωτοβολταϊκά δεν λειτουργούν χωρί ήλιο. Για τους κυβε... Ότι για... τα αεολικά δεν λειτουργούν χωρί άνθρακα. Για... Την... Και το ξέρουμε και καλά κάνουμε και τα βάζουμε για και την πρέπει την να βάλουμε περισσότερα. Και εσύ είπε ότι τα ανακαλύπτουν οι γενερεμπε και δε σπούμε να είναι πρόκοποι. Μα έτσι. λέει άλλαν τ' λέει τώρα για να ενθουσιαστε το κοινόκι από κάτω. Λέει Αλαντάλλων, διότι αυτά τα ξέρουμε και παρόλα αυτά πρέπει να μπουν και πρέπει να μπουν κι άλλα και πρέπει η απεξάρτησή μα απ' τα ορυκτά κάψιμα να προχωρήσει όσο γίνεται περισσότερο και όσο γίνεται ταχύτερα. Και αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα είναι καλό. Δεν, δεν λύνει το πρόβλημα, έτσι γιατί χρειάζεσαι ακόμη το αέριο, γιατί χρειάζεσαι ακόμη και τον όσο λιγνίτη έχουμε να κάψουμε. Mm -hmm. Όλα αυτά τα χρειάζεσαι. Δεν είναι εύκολο. Θα φτάσουμε 2030 κάτι. Να, να έχουμε έπαιξε, μια ισορροπία και 2050 α. να απελευθερωθούμε πλήρω. Μάλλον εμεί θα το καταφέρουμε πιο πριν από 2050. Τώρα πριν, που έκανε 50, την ανάλυση του τύπου, να, του, να βάλουμε μια φορά την κουτσούμπα για να λέει ο άνθρωπο τα δέκα. Πόσο Εγώ δεν θέλω να πω ότι λέει. Το μόνο. τόσο εναντίον τη πρόοδο Το μόνο, κατά τη γνώμη που δεν μπορεί να πει για τον κουτσούμπα είναι ότι λέει βλακίε. Το μόνο. Γιατί αφού Έχεις λέει βλακίε, άλλη... δηλαδή εγώ διαπιστώνω ότι λέει βλακίε. Θα πω τα άλλη άποψη είναι ένα θέμα. Εγώ πιστεύω αυτό, εκείνο, τούτο τ' άλλο. Τώρα το λέω, Βλαϊκή Ομιλήτρια. Εγώ κουτσούμπα. Ας... Μα, εντάξει, μας". Ε, μα. Επειδή λέει, εγώ δεν, έχω, δεν λέει... έχω το ρόλο του να υποστηρίξω, να υπερασπίσω τη γνώμη του κουτσούμπα ή του οποιονδήποτε τίπο, το, άλλου, συμφωνείτε εσεί με αυτό που λέει. Σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που θα μιλούσα εγώ, ρίξε τον κουτσούμπα για να πάμε για παρακάτω. Του βλέπουμε τιμιά να ποντάρουν στου υδρογονάνθρακες,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 Μοναδικός, μοναδικό, χαρισματικό υπέροχο, καταπληκτικό, αξεπέρα στο Ρετσά και μια τέτοια ωραία μέρα. Ε, τι λέμε τέτοια ώρα 8 και 8 97 και 8. Μελά, καλή στο απέναντί μα, Πολιτικό και Κονσολιέρι, στο 1220, 8200, η Παράσχε, εδώ με τα δικά σα. Να είστε καλά και καλημέρε. Μια απάντηση έτσι σε ένα ευρύτερο κλίμα σχολείων που είχε στο στούντιο παπάγκυριαλεφέν.gr. Oh, η υπομονή είναι ίδιον των δυνατών. Είναι η ιδιότητα που έχουν οι δυνατοί άνθρωποι. Και όπω είχε πει και ο Μπρέχτ, οι χαμένε μάχε είναι αυτέ που δεν δώσαμε ποτέ. Πάρα πολύ, Μπρέκτ, πρέπει να ξέρει τι. Τσαρέσαι. Δηλαδή όχι, αυτό το θεώρησα μεγάλη βλακεία, διότι επιλέγει να μην δώσει κάποιε μάχε. Α, καλά, αυτό είναι αφορτή το σπίτι Αλλά εντάξει, τώρα ο Μπρέκτ που έγραφε τώρα σε κατάσταση ναζισμού, πολέμων, ιστορίε, αυτά έγραφε για την εποχή του. Δε. Εντάξει, εντάξει. Έξυπνο, Κάντα αλλά αφήν, όχι αληθινό. Καταρχήν, θέλω να σου πω ότι οι μάχε που επιλέγουμε να μην δώσουμε είναι στο σπίτι. <laughs> δηλαδή. Αυτό είναι σαν. Σαββατοκύριακο σο... πέρασε προ τη λες. Σοφία, κατάλαβε. Δηλαδή, τι μάχη να δώσει, α πούμε, αυτά χάσανε το Σαββατοκύριακο. σε μάχη... αρέσει να τη αυτή τη μάχη, μου, εγώ, εγώ, ε, καλά, <laughs> τα Έχω δει τον εαυτό μου λοιπά, λοιπά Αλλά λέω τώρα, Δεν παιδί μου, ξέρω εγώ τι ιδεολογικέ μάχε, μάχε των δικαιωμάτων, ξέρω, μπούτε, για το δίκαιο και τα λοιπά, ε, τη μάχη να τη έχει περάσει χωρί να καλά καλά, στην έχουμε κερδίσει Δόξα τω Θεώ, αυτή η κοινωνία της έχει κερδίσει. Ναι, όλες. Ε, ό, όλες, όλες όσες σε οριμάζουν yeah. και φτάνουν σε κάποιο σημείο να στηριχτούν και από πολλού. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα, να στηριχτούν από κάτι πολλούς. Κάτι έχεις στο νου σου τώρα και δεν το ξομόλογα. Όχι, όχι, δεν έχω έχει. κάτι δεν στιγμή. Δεν Δεν έχω, παιδί μου. Έχει. Γιατί όλες οι μάχες κερδίσμες, σίγουρα δεν είναι. Εμένα Όπως αυτό, κάνεις. θέλω να μου εξηγήσεις και κάτι ακό έτσι, α, ναι, σε αυτό. Ότι με βέβαιη ότι ο Κασελάκι δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία μπορούμε να το ακούσουμε παρακαλώ ή θέλω, θέλω να καταλάβω αν είναι απειλή ναι. ή όχι. Oh, Γιατί βεβαίω, ερίχνω πρώτα θα καταλάβει με το και το ύφο του ρίδων σπιθία του υποθέσει που λέει, ξέρω εγώ, α πούμε, η Ρωμαϊκή. Είμαι βέβαιη ότι ο Στέφανο Κασελάκη δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα. Και θα δώσουμε το maximum των δυνατότητα προκειμένου να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και αγκαπάγει λοιπόν στην αυλή. <Κι> Ρωτάω... Ναι, παιδί, πώς σου, σου, σου λε. Εγώ τη φιλοξενήσα την Παρασκευή. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι έχω ακούσει τα εξαμάξει γι' αυτό. Γιατί αν... πολύ καλά μιλήσατε. Κοίτανε. Εσύ έκανε τι ερωτήσει που έπρεπε να κάνει. Αυτή έδωσε θα απαντήσει που ήθελα να δώσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάω παρακάτω και λέω η ακριβώ επόμενη ερώτηση. Δηλαδή, πριν καλά-καλά τελειώσει αυτό, τη ρώτησα αν θα, πρέπει, ναι, αν θα έχει ναι, ναι, δεύτερη εταιρεία ω υποψήφιο. Και απάντησα Ναι, νομίζω ότι θα έχει. Δηλαδή, ω υποψήφιο. Και φάνηκε ας, αυτό, ας, αυτό και από το γεγονό ότι κατέβασαν το όριο των προϋποθέσεων Διότι κάποιοι σκληροπυρηνικοί εκεί μέσα λέγανε: Βάλουμε προποθέσει, προποθέσει, προποθέσει. Μήπω και σε κάποια τον το πετάξουμε έξω. Καλά, αυτό αντίληψη, αν το έκαμαν. Αυτή η αντίληψη είχε, είναι τέτοιο, τόσο διχαστικό, εχθρικό, εμφύλιο-πολεμικό ε, το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Που έχουν ακουστεί τέρατα. Δεν το εντάξει. συζητώ. Είναι, είναι κρίμα για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πράγμα. Ναι. Πάντω αυτό και... ευτυχώ το κάλυψαν σωστά. Και νομίζω ότι αυτός που απάντησε στη Γέρο που απαντά συχνά, είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ κοντά στο χούντελακι, είναι ο Πέτρος ο Παπάς, και η απάντησή του ότι αν βγει ο Κασελάκης τι θα κάνουν αυτοί που τους έχουμε ονομάσει τώρα 87, που είναι πολύ παραπάνω από 87 βεβαίω, νομίζω ότι αξίζει να την ακούσουμε και αυτή παρακαλώ. Η κυρία Γεροβασίλη κάνει μια διανόητη προγραφή προχθέ. λέει ότι θα δώσει το maximum των δυνατοτήτων τη για να μην αφήσει τον Στέφανο Κασελάκι να έχει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα. Τι εννοεί η κυρία Γεροβασίλη, θα του πάρει την ελληνική, την ελληνική παγένεια, εξομίζεται τέτοιο πράγμα από μια εκλεγμένη αντιπρόσωπο του ελληνικού λαού, η οποία υποτίθεται ότι είναι και έμπειρη πολιτικός, γελάει ο κόσμος, οργίζεται ο κόσμος δηλαδή για την ακρίβεια». Αυτά είναι τα εμφυλιοπολεμικά που σου λέω, πραγματικά. Και η κ. Γ. Βασίλειο κατά τη γνώμη μου, αυτή η διατύπωση είναι πολύ παιχμηρή. Και ότι οι απαντήσεις που δίνουν από την άλλη πλευρά, που, να πω και την αλήθεια, επειδή ρωτάνε και πάρα πολλοί φίλοι, ε, οι άνθρωποι που βγαίνουν με κάποιο θεσμικό ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ και υπερασπίζονται τον ε, Κασελάκη, είναι πολύ μικρή ομάδα. Είναι δυναμική ομάδα, και ο, ο Πέτρος ο Παπάς, ο οποίος εγώ δεν έχω γνωρίσει ξέρω, προεκλογικά. Ένα γιατρό είναι έτσι. Άνθρωπο δεν είναι. Mm -hmm. ε, γιατρό τη πρώτη γραμμή κιόλα. Ναι, ναι. ναι, Θέλω να πω ότι δεν είναι για να τον υποτιμήσει κάποιο. Είχε όμω μια πολύ έτσι, εντονότατη υποστήριξη στον πρόεδρο από την πρώτη στιγμή. Όπω και η κυρία Τζάκρη κλπ. Αλλά είναι τρει-τέσσερι άνθρωποι. Mm -hmm. Αυτοί που έχουν θεσμικό ρόλο. Αναλογικά, στη βάση δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γιατί. Α πούμε στο το, το Twitter μου λένε οι φίλοι, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με το συγκεκριμένο. Ε, Φιλοξενεί στον Πάπα Δημητρίου που είναι με τον Τζίπρα ή είναι, ξέρω εγώ, με τον Μπολάκι. Ακούστε εξ αμάξει. Φαίνεται να, είναι, να κάνουν πολύ θόρυβο τουλάχιστον. Είναι ένα πολύ. Δεν βρίσκω μια αντιστήχηση μεταξύ των στελεχών και τη βάση. Ναι. Και γι' αυτό νομίζω ότι η λύση είναι αυτή που σω, σωστά τελικώ δεν επελέγει, αλλά καταλήξαν σε αυτήν, να πάνε να κάνουν τι εκλογέ, να τελειώνουν. Γιατί διαλύονται. Γιατί τις βάζουν τόσο αργά. Τι έχουν να πούν, δηλαδή θα αναπτύξουν θέσεις τώρα. Έχανε δεν... κάνει την προηγούμενη φορά ένα τραγικό λάθος. Ένα τραγικό λάθος. Ε, αντί να συζητήσουν να πούνε παιδιά γιατί από το 19 που πήραμε ξέρω το 32 πέσαμε στο 18 το 23 κάτι δεν κάνουμε καλά. Ε, να κάτσουν να το αναλύσουν, να ε, ε, βγάλουν πολιτικά συμπεράσματα. Δεν τα κάνανε αυτά. Ε, Σε ε, πρόεδρο. Γιατί παρετήθηκε γρήγορα ο Τσίπρα. Ε, ναι, όχι, το γρήγορα μεταξύ μα τώρα έγιναν δύο εκλογικέ μάχε. Την πρώτη συνετρίμη. Ε, ναι, μετά τη δεύτερη. Και τη, μετά τη δεύτερη, νομίζω ότι ήταν το απολύτω αναμενόμενο ότι ο Τσίπρα θα παρετηθεί και ήταν και το ορθό κατά τη γνώμη μου. Πάρα, ακούω άλλα πράγματα. Ε, η άποψη δική μου είναι ότι καλώ παρετήθηκε. Αλλά είναι η απόψη μου και δεν είναι νομοτέλεια άνθρωποι τι άλλο, ούτε γραμμένη στα μάρμαρα. Λέω ότι πήγαν και ξε, εκλέξαν πρόεδρο. Δεν πήγανε να κάνουν μια αποτίμηση πώ πήγαμε με αυτόν τον πρόεδρο που μα πήγε στην κυβέρνηση και χάσαμε έτσι πω χάσαμε, για να ξαναδούν τα πράγματα λιγάκι παραπάνω και είχαν και τον χρόνο. Πήγαν και εκλέξαν πρόεδρο. Ε, βάλανε το κάρο μπροστά από το άλογο, τώρα προσπαθούν να βάλουν ε, το κάρο πίσω από το άλογο, να κουβεντιάσουν, να καταλήξουν, να δούνε πώ πρέπει να είναι. Ναι, θα μου πεις όμως η άλλη πλευρά είναι η πλευρά Ανδρουλάκη Διότι τώρα εκεί γίνονται εκλογές για το πρόσωπο Με τον Ανδρουλάκη να οργανώνει τις εκλογές Και εκεί δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό είναι ορθόν Δηλαδή αυτό που έκανε ο Τσίπρας στα μάτια μου πολιτικά είναι πολύ πιο τίμιο Λέει παιδιά, έχασα δεύτερη φορά Πολωστή φορά, αλλά δεύτερη σε μεγάλη εκλογή, ναι. κοινοβουλευτική ε, φεύγω, παίρνω τι ευθύνε μου και φεύγω. Λέει, θα μπορούσαν. Παραμε... Συμφωνώ μαζί σου στο Παραμερίζω να περάσει η νέα γενιά. Ναι. Θα μπορούσαν να πούνε πάρα πολύ ωραία. Ένα μήνα θα συζητήσουμε γιατί χάσαμε ναι. και αφού το συζητήσουμε αυτό και βγάλουμε κάποια συμπεράσματα θα πάμε να εκλέξουμε και ένα καινούριο πρόσωπο. Εκεί καταλαβαίνω τι λες, δηλαδή, Θα μπορούσαν αυτό να κάνουμε. Αυτό δεν είναι το κανονικό ναι, ρευματικό. τα δύο. Είναι ένα, τρα... ένα λάθο ολέθριο αυτό που κάνανε. Μπορεί και να οδηγήσει, ξέρω εγώ. Σε, έχει ήδη οδηγήσει ένα υπαρξιακό θέμα Τον εμφανίσει και στην καταστροφή Ωραία, περίμενε τώρα Η Γεροβασίλη προφανέστατα δεν ψήφισε Κασελάκη Είναι το Όλοι... μόνο που δεν τη ρώτησε. Ε, ε, αν, αν είχε ψηφίσει Κασελάκη στην προηγούμενη Το μόνο που δεν τη ρώτησες Νομίζω ότι έμεινας Αλλά είσαι ευγενικός με τις κυρίες όχι, και καλό έκανα Όχι, όχι, όχι, ε, ε, ε, θα σου πω ε, Από όσο ξέρω Όσοι από αυτούς που έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποστηρίξει το Κασελάκι. Ήταν απέναντι στην ΕΦΗ. Άρα Αλλά... δεν, δεν είχαν πάει τόσο απέναντι, δηλαδή δεν θυμάμαι και δημόσια Όχι, δήλωση. Δεν εγινα... Τότε δεν γινόντουσαν δηλώσει όπω αυτές εδώ τώρα. Συζήτηση δηλαδή με λέγοντα. Γινόταν ε, μια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό που γίνεται τώρα είναι το μαδό. Πού ε, πω, πω, πω. παρατήρησα να μου φύγει. Λοιπόν. Ε, μια ζμηρναία και αυλή. Έτσι. Ένα ξεμάλιασμα, δει. ένα ξεγατίνιασμα, ένα πολιτικό εξευτελισμό. Είναι άλλο πράγμα, το έχουμε ξαναπεί. Άλλο πράγμα είναι η διάσπαση, άλλο είναι η διάλυση, άλλο είναι η ξεφθύλα. Πάντως και η, και η ίδια η, η υποψήφια που φαινόταν ότι είχε τα πάντα όλα να βγει, η κυρία Αξιόγλου, και αυτή εξεπλάγει από την υποψηφιότητα Κασελάκη και από το στυλ Κασελάκη. Άρα... Δεν έγινε όμως πολιτική κουβέντα, γιατί για παράδειγμα ο Στέφανς Κασελάκης που σίγουρα έχει... Μια προσωπική ακτινοβολία, μια γοητεία. Οπότε είναι ερωτεύσιμο. Πολιτικά μιλάω. Εντάξει, δεν θα βγουν ραντεβού στις εκλογέ, πρέπει να πω. Όχι, όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολιτικώ ερωτεύσιμοι. Πώ θα το κάνουμε. Δεν το καταλαβαίνω εγώ, αλλά εν ή... ο... Προφανώ υπάρχουν. Δεν ερωτεύτηκε ο κόσμο τον Τσίπρα, δεν ερωτεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τι ζητάμε αυτό. Ναι, με συγχωρείς, δηλαδή Άς. ο Μητσοτάτη που έχει κερδίσει τόσε εκλογέ είναι ερωτεύσιμο. Όχι, αλλά είναι καλό γαμπρό. Καλός γαμπρός. Κανεί ένας... δεν συμφωνεί στις δύο οικογένειες ότι είναι καλός γαμπρός. Θέλει να σου το πω πολύ απλά. Εμένα με κοιτάνε οι γυναίκες σε μέροτεύονται. Έσαν σε παντρεύονται. Έχει διαφορά. Okay. Το καταλάβαμε. Okay. Καλά τον έστειλα. Okay. <laughs> Λέω ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που κάνουν πολιτική καριέρα step by step και υπάρχουν και πολιτική που αστράφτουν. Ο Κασελάκης χωρί να είναι απολύτως πολιτικός αστράφει. Αυτό τον οδήγησε στην προεδρία δεν τον οδήγησαν οι πολιτικές θέσει. Και μετά ξεκίνησε η αποκάλυψη «Τι πιστεύω εγώ, τι πιστεύεις εσύ...» ε, Ένας άνθρωπος που μιλάει στην αριστερά και λέει ας πούμε να πάρουν στο κόψιον συνεργαζόμενοι ή μιλάει στο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι είναι η Ιερά Συμμαχία το προ, ΝΑΤΟ προφανώς και βρίσκεται σε αντίστοιξη σε, με τους ανθρώπους που άκουνε. Είναι λογικό. Να πούμε στην Αντελίνα καλημέρα και από εμένα. Καληβδομάδα. Και να πάμε, παρακαλώ πολύ, κύριε Γιώργο, να πάμε στον κύριο Δούκα. Κύριο Δούκα. Χάρη, Δούκα, αριθμό 15 κέρδισε. Άκουσα τον Νίκο Τον Ανδρουλάκη σε μια ακόμα επίδειξη mm. αλαζονία και να υποτιμάει στην πραγματικότητα και την η εκλογική, εκλογική διάθεση, βέβαιος, διαδικασία. Και να υποτιμάει την εκλογική διαδικασία και να υποτιμάει νομίζω μέσα από την εκλογική διαδικασία και τους υποψήφιού του. Και εμείς λέμε το ακριβώς αντίθετο, ότι είναι αυτή η εκλογική διαδικασία, η οποία γεννάει την ελπίδα της υπέρβασης και της νίκης και αυτό αποτυπώνεται και σε ποσοστά που ανεβαίνουν λίγο δημοσκοπικά στο ΠΑΣΟΚ. Έξω να πείδη Βαριά κουβέντα. Πολύ βαγιά. Αλλά νομίζω ότι θα αγκαζώσουν τώρα, επειδή πηγαίνουν στην τελική ευθεία. Αύριο έχουν τη συζήτηση ναι. στην. Αύριο δι... κρατική τηλεόραση. Το debate, έτσι. Ναι, αλλά αναρωτιέμαι τι θα συζητήσουν. Δηλαδή, μεταξύ μα τώρα, έχω μεγάλη περιέργεια. Μεγάλη περιέργεια. Δηλαδή, είναι. Πώ είναι, 5-6 6. Θα πρέπει να πούν διαφορετικέ απόψει ή τουλάχιστον κάπου να μην είναι ίδιες, για το τι πρέπει να κάνει η χώρα. Αναρωτιάμε θα τα καταφέρουν. Ή απλώ θα λένε για το ότι δεν κάνει καλά ο Μητσοτάκη, που πρέπει να το πούν προφανώ, αντιπολίτευση είναι. Ε, ο καθένα θα έχει τη δική του στρατηγική πάνω σε αυτό και τη δική του τακτική. Έχω όμω την εντύπωση ότι, θα σου πω ένα παράδειγμα. Όταν είσαι πρόεδρο, όλοι ήθελαν να πάρουν από σένα. Άρα ο ανδρουλακης είναι ο ένα και έχει πέντε απέναντι. Άρα τώρα θα υπάρχει στρατηγική. Πέντε εναντίον ενό, ένα εναντίον ποιών πέντε. Τι Άρα... είναι αντίον αυτού που πιστεύει ότι θα έχει αντίπαλο. Ο Ανδρουλάκης δηλαδή θα πει πρέπει να καθαρίσω το, την Μπουγάδα με το Δούκα και τη, το Γερουλάνο και τη Διαμαντοπούλη. Ξέρω κάπως έτσι. Άρα Γιώργο λες ότι οι πέντε θα πρέπει να λένε κάτι για τον Ανδρουλάκη και κάτι για το Μητσοτάκη. Και ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να λέει κάτι για το Μητσοτάκη και κάτι για τους άλλους πέντε. Είναι πέντε κιόλα, αλλά του πέντε πρέπει να του συγχωνεύσει σε έναν ή με κάποιο τρόπο να διαφοροποιήσει κάτι τη. Γι' αυτό και ο Γερουλάνο, ο οποίο κάνει μια πολύ τίμια και δυναμική καμπάνια, είπε κάτι το οποίο βεβαίω. Α το ακούσουμε πρώτα τι είπε ο κ. Γερουλάνο, με το νούμερο 17. Εκλέξαμε πρόεδρο έναν άνθρωπο που δεν ήταν βουλευτή. Και ό,τι δυναμική αποκτήσαμε τι πρώτε μέρε μετά την εκλογή του, εξατμίστηκε επειδή δεν έδινε τι μάχε βουλή. Ε, εξέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ έναν πρόεδρο ο δεν ήταν βουλευτή και μέσα σε λίγου μήνε είχαν γίνει 40 κομμάτια. 40 Πολύ κομμάτια, μία πόρτα, ένα φω. <laughs> Πολύ πετυχημένο ήταν αυτό που έπεσε και ήρθε και με αυτά που λέγαμε τώρα. Δηλαδή, η τακτική που θα έχει ο καθένα είναι διαφορετική. Ο Γερουλάνο στοχεύει να σκαρφαλώσει αν μπορεί στη δεύτερη θέση να πέρας δεύτερο γύρο Καλά, τι Διαμαντοπούλου φωτογραφίζει τώρα Όχι μόνο, φωτογραφίζει και το Χάρη και, και το Δήμαρχο που δεν είναι επίση βουλευτής γιατί σκέψου τώρα έτσι ε, βγάλαμε κάποιον που δεν ήταν βουλευτής αλλά με αυτόν τα πράγματα είναι έτσι όπω είναι αντουρλάκης like χάσαμε τη δυναμική ποιοι δεν είναι βουλευτές από αυτού που έχουν υποψήφοι και οι Διαμαντοπούλοι με την οποία παλεύουν δημοσκοπικά για την τρίτη θέση και πολύ περισσότερο για τη δεύτερη που είναι ο στόχος να είναι στον επόμενο γύρο. Οπότε σου λέει με αυτούς πάει η μπουγάδα που έλεγα πριν από λίγο. Στη μία πλένεις ανδρουλάκι, στην άλλη πλένεις χαριδούκα και, και κάπως έτσι νομίζω θα πάει διαφοροποίηση. Ερώτηση, και βέβαια θα υπάρχει αντι, αντιδεξιό ερώτηση, μέτωπο. Ερώτηση πραγματικό. φιλοσοφική. Στο δεύτερο γύρο, όταν είναι δύο, ναι. αν ήταν τρει, θα ήταν καλύτερα. Και θα κέρδιζε ο σχετικά πλειοψηφόν. Ε, εντάξει. Νομίζω ότι γενικώ ε, σε αυτέ τι περιπτώσει το καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι να βγει από τον πρώτο γύρο. Μετά ξεκινάει μια διαδικασία, το είδαμε και στη Νέα Δημοκρατία, το είδαμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω για τι πρόσφατε εκλογέ. Γίνονται συμμαχίε μεταξύ των υποψηφίων. Στο ΣΥΡΙΖΑ θυμάσαι που Πολάκης παπά στηρίξαν γασελάκι, πώ βγήκε. Ε, Στι εκλογέ τη Νέα Δημοκρατία αν ο Κυριάκο, ο Μητσοτάκης. Ε, η η συμμαχία με τον Άδωνη, ε, με τον Τζιτζικώστα, αυτά όλα μετράνε Και κάπως, πως να το πω τώρα, δεν είναι ακριβώς ότι αυτός είναι ο λαοπρόβλητος από το κόμμα Είναι και λίγο προϊόν μιας, ε, μην πω μαγειρήματος Αλλά μιας πολιτικής ζήμωσης Ωραία το Ωραία το πάρα πολύ καλό στην υγειά μα, παιδιά, να τα πιούμε τα νερά μα τώρα. Διότι είναι και υπεραπαραίτητο, όπω καταλάβατε. Θα πάμε μέχρι τον επιτραπέζιο ψύχτη τη Rainbow Waters που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μα. Εγώ να σα θυμίσω έτσι, μερικά πραγματάκια τα οποία πρέπει να τα ξέρετε. Θα καταλάβετε αμέσω τη διαφορά. Θα μπορείτε δηλαδή, να ξαναπείτε νερό από καμιά βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Έχει φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα. Η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική. Και μπορείτε να πάρετε όσο με φρέσκο νερό θέλετε και να το πάρετε και στη θερμοκρασία που θέλετε είτε είναι περιβάλλοντος, όπως είναι καλό να πίνετε το νερό, είτε έτσι πιο δροσερό που αρέσει και του μπάμπη, είτε ζεστό αν θέλετε να φτιάξετε φού. Αγριός άνεμος τον άγριο κόσμο χτυπάει Αγριός ο καιρός κι η μέρα στα πέλα πάει, Αγρίο ψέμα τον αγρίο κόσμο θερίζει Αγρία η βρωμιά το μέσα μας αργά κερδίζει Το μέσα μας αργά κερδίζει και εμείς κυρίες και κύριοι εμείς, την φλούχη κακής εποχής Δε πολύ για την ώρα Εμάς, κυρίες και κύριε μας η μύφοι κάθε χάλι μας Ζωή μας γεμίζουν ακόμα Λαμπέρος κάθεται στον χρόνο του μέσα τα ουρανιά, δικαία κρίνονται ανθρώπιν τα ανθρώπινα αυτά τα κοπάδια. Αν και και έρχονται και φέρνουν νέα. Δήμοσε ο Θεό, Γιώργη, του ματώνει τη μέρα. Γιώργη, του ματώνει και εμείς, κυρίες και κύριοι εμεί, Την πλούχη κακή εποχής Δες πολύ για την ώρα Εμάς, κυρίες και κύριοι εμάς Οι μύθοι κάθε χάλι μας Ζωή μας γεμίζουν ακόμα Αν πίνας, νοιάζεσαι να φάσες το κι το κλέψει, Κι η τροφή τη ψυχής Δωρεάν είναι μα δεν το βλέπεις Ακρίος δικαστής Κι η έχει διαχύσει Σα κρίους, σαν σαν κι μα, Αγάπη για να χαρίσει Αγάπη για την αγάπη, γυρίσει και εμεί, κυρίε και κύριοι, εμεί κουτλούχι, κακίσε. Αν αφήσει, εγώ δεν θα το κόψω το κομμάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. <laughs> Λατρεία του έχω πραγματικά. Φρόνια πολλά, κυρίε Αγέραστος Κώστας Τουρνάς, με την εξαιρετική διαδρομή του στην ελληνική μουσική από την εποχή των Πόλ, αλλά και τα πάρα πολλά ωραία δικά του, καταπληκτικά ωραία τραγούδια με τα νοήματά τους, τον λατρεμένο Κανονικός λοιπόν. ροκάς και με φωνή ε... ξεχωριστή να τον ξεχωρίζει κατευθείαν Εγώ είναι. πάντα τον θεωρούσα αρμυνευτή, όχι τραγουδιστή, είναι, είναι τραγουδοποιός Αλλά να σου πω έχω συνεργαστεί και με τη, τη Μαγκαλάμη Μαρία που ήταν η σύντροφο ζωής του και με έκανε μουσική επιμέλειας εκπομπή, φανταστικά. Mm -hmm. ε, και εντάξει, έχεις πει και ένα καφέ ρε, παιδί μου παραπάνω που λέει ο λόγος. Πολύ ωραίος, ε, επαρισπέτωση κα, παραπληκτικός. Καταπληκτικός άνθρωπος. Ωραία. Και το τραγούδι που νομίζω ότι ήταν πολύ προφητικό, ήταν το, το τραγούδι που είχε γράψει για το, από το, το για χιλιάς από το Κάιρο κτλ. Με να μ' πολύ το μη δυστοποιείς, πάντως πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ ωραίο, μπορούσες να το προσωποποιήσεις. μπορούσε να προσωποποιήσεις πάρα πολύ το μη ήταν πάρα πολύ ωραίο, ταιριεζές όλη την αιωλέα. Αυτά είναι τώρα, μας χάσαν τα πουδεϊκά Εντάξει, τώρα τα γερόντια εδώ σκέφτονται και λένε διάφορα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Αυτέ τις ιστορίες με τις αποβολές και τα λοιπά, εννοήθηκα κατί ότι σε εντυπωσίασε και εσένα και εμένα. Η αλήθεια είναι ότι αποβολές δημιούνσαν και πριν, αλλά τώρα έχουμε πάει σε μια φάση ας πούμε, που πρωταγωνιστής της αποβολή είναι μονίμως το κινητό, έτσι. Πρόκειται, τώρα εγώ έχω ερωτήματα γιατί είμαι και λίγο περίεργος με όλα αυτά τα πράγματα. Ε, πρώτα απ' όλα να πούμε, μην παραξηγιόμαστε, τα κινητά πρέπει να είναι στην τσάντα ή όπου αλλού δεν πρέπει να λειτουργούν την ώρα που γίνεται μάθημα. Και γενικότερα στο σχολείο είναι καλό να... όταν τα χρησιμοποιούν μάλιστα με τρόπο βρώμικο, όπως κάνουν δυστυχώς ε, κάποιοι, ε, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν μέτρα. Όμω, τα κινητά, το έλεγα και χθε εδώ, που ήμασταν, παρέτσα, το μεσημέρι, ε, ε, εγώ θαυμάζω τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την τεχνολογία τα παιδιά, την ευκολία με την οποία προσαρμόζονται. Ε, είναι καλό να μην εξαρτώνται, συμφωνώ, αλλά πάρα πάρα πολλά παιδιά ήδη τώρα ξέρουν να μην εξαρτώνται από αυτό. Ε, εγώ δεν το πολύ πιστεύω ε, λέω ότι είναι πάρα πολλά, δεν λέω Ακούγα ότι είναι μία, όλα. Δια, έβλεπα μια συνέντευξη, ξέρεις το Σαββατοκύριο, εγώ προσπαθώ Λέω λίγο τη να... από συμπίεση, και, αυτό... Αυτό από τον κύριο και εγώ. Εντάξει, εσύ, εντάξει, και μια χαράσαμε χαρά. από εδώ για να. Τι να κάνουμε, αφού, αφού ασθενείστε για τον συνάδελφο, να βάλουμε πλάτα. Σου λέω, ε, σε κόβω για να σου πω κάτι που έλεγε ο Ντέζελ ο οποίο επίση σου αρέσει, ω το οποίο φαντάζομαι. <laughs> Πάρα πολύ. Λοιπόν, ε, κάνοντα την αποσυμπίεση, σου βλέπω άσχετα πράγματα και διαβάζω και άσχετα πράγματα. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, πούμε, μιλάει για τον εθισμό και λέει, Εσύ που είσαι μεγάλο, μπορεί να αφήσει το κινητό σου για δύο εβδομάδε. Μα ε, νομίζω ότι το ξαναλέγαμε και στι άλλε. Ψά, Ένα ψά, ψάρωμα έτσι για να Ακριβώ, ακριβώ. Το λέγαμε πριν από κάποιο καιρό. Ότι μέσα στο σπίτι η μητέρα, ο πατέρα, τα υπόλοιπα μέλη τη οικογένεια είναι εξίσου ας το πούμε, εξαρτημένα. Εσένα βλέπεις Λοιπόν, όλοι μαζί είμαστε εξαρτημένοι mm. λοιπόν. Και αυτό που δεν έχω καταλάβει σε αυτή την ιστορία που είναι η δεύτερη αποβολή που δίνεται. Τώρα τα παιδιά, με την ώρα που η δασκάλα είναι γυρισμένη στον πίνακα, τα γνωστά. Κάνουν μαλακίε πίσω. Το, όλοι το κάνανε. Δηλαδή, άρεσε να ξεφεύγει η κατάσταση, ρίξε, βρελά, καρένα να ακούσει. Περίμενε. περίμενε. Ποια, ποια, ποια θε να πει το, το 18ο βαθμό. Παίζαμε θάρρο η αλήθεια και τον έβγαλα. Και μετά το είπα εγώ, θάρρο η αλήθεια. Και είπε θάρρο να τη ανεβάζει για πέντε μέρε. Τι ήταν, Έτσι, μόνο του είχε. Μόνο τον. τον άλλον, και φαινόταν Και λίγο και... φινόταν η κυρία που ήταν γυρίζονη. Και, και... και η μαθήτρια μία. Τα μέτρα είναι πολύ αυστηρά Και αυτό, και διαφωνούμε Γι' αυτό Τώρα πεςτε μου ρε παιδιά, ειλικρινάτερα Και εμείς διαφωνούμε γι' αυτό Όχι, είστε σε ακούνε να διαφωνήσεις γι' αυτό Διαφωνούν και αυτά Είμαι σε το καλό παράδειγμα Ακούγοντα αυτά τα παιδιά που είναι σαφέ ότι βρίσκονται σε τρυφερές Είναι και τι μήνυμα του μεταφέρει. Απ' την άλλη Γράφει ο άλλο τη μαθήτριά του στο τηλέφωνο, ξέρω, το δάσκαλό του, τόνα, τ' το άλλο, ξεφύγει η κατάσταση και κάποια στιγμή γίνονται και αυτά που γίνονται στο Παγκράτη. Δηλαδή αφήνει κάτι κακό να εξελιχθεί και φεύγουν τα παιδιά ας πούμε από τις ηλικίες των 10, 12, 13, φτάνουν στα 15, στα 16 και πλακώνονται με έναν τρόπο αδυσόπητο, βάρβαρο. Λες και είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε πρωταθλητές... Στο MMA ένα πράγμα, ας πούμε, ξύλα, κοτρώνες, παλούκια, ό,τι βάλει ο νους. Μπορώ να σου πω κάτι. Έχω ένα ερώτημα το οποίο δεν απαντήθηκε, διότι τα ρεπορτάζ δεν μπορούν να τα απαντούν κιόλας, δεν προλαβαίνουν. Είναι άλλο αν τα παιδιά που παίζανε αυτό το παιχνίδι, θάρρος ή αλήθεια, ε, όπως λέει πολύ ωραία ο νεαρός κύριος, ε, κάνανε κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό. Και άλλο αν αυτό το κατέγραφαν στο κινητό, άρα χρησιμοποιήθηκε κινητό μέσα στην τάξη. Φορά το, να το, λοιπόν το να πάμε λοιπόν να τιμωρήσουμε μόνο. τώρα, επειδή έχει το κινητό, επειδή δεν καταφέρνουμε ως εκπαιδευτικοί να κρατήσουμε την τάξη οργανωμένη και με ενδιαφέρον και γίνονται τέτοια πράγματα ή έτσι τουλάχιστον τα εκτιμούν, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πράγμα. Δεν πρέπει να γίνει η ιστορία του κινητού και της χρήση του μέσα στην τάξη μια, ένα εργαλείο ε, το οποίο ουσιαστικά είναι αντιεκπαιδευτικό έναντι των προβλημάτων που υπάρχουν μέσα στην τάξη και που πάντα θα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν δεν, δεν κρίνεται εκεί η εκπαίδευση και η ποιότητα της παιδείας Άκουσα τον Πρωθυπουργό και τον Πιερακάκη και τον υπουργό, που εκεί δύο επικαλέστηκαν το κινητό ως ένα κίνητρο επί τη ουσία. και μετά μίλησα και με, με κάνα δύο παιδοψυχολόγους δεν είναι τελείω τελείωση όλο αυτό, δηλαδή καμιά φορά ξέρεις αντιστρέφεται το πράγμα, είναι αυτό που λέγει ο Μακλου, το μέσον το μήνυμα, καμιά φορά το κινητό είναι η αιτία. Το κάνουν για να το γράψουν στο βίντεο και να το ανεβάσουν και είναι μαγιά. Αυτό τώρα έχει, πώς να σας το πω, είναι μια αυτο, αυτοτροποδοτούμενη ιστορία, Καλώς, ένα σπί, υπάρχει είναι, αυτή είναι, δυνατότητα, είναι ένα σπιράλ. Λοιπόν, άμα του κόψει το κινητό, θα σταματήσει να πλακώνετε η κατάσταση. Εγώ, okay, δε... εγώ, εγώ για αυτού που παθαίνουν χαμένοι. Γενικά, οι θεωρίε που χρησιμοποιούν το, ας πούμε, το μέσον εδώ τώρα που είναι το κινητό, για να μην εξηγήσουν και να μην πανασχοληθούν με την ουσία των λόγων που σπρώχνουν τα παιδιά. Σε μαζικέ εκδηλώσει βία. Εγώ λοιπόν, δεν είμαι ο δεν είμαι λοιπόν, που. Δεν είμαι. Σωμαθαίνω να διαμαρτύρονται. Ναι, δεν είναι αυτό. Γιατί αλλιώ πλακ, πλακωνόντουσαν τα παιδιά κατά γειτονιέ πάντοτε. Από εξανέκαθεν που λένε και ορισμένοι. Και από παλιά. Έτσι, <laughs> ναι. Και πιο παλιά. Άρα, καλό, είναι απολύτω φυσιολογικό. Απορώ γιατί το συζητούμε. Το συζητούμε διότι πρώτα το αφήσαμε να σε συμβεί. Δηλαδή, άφησαν να συμβεί οι καθηγητέ, όλοι, μάλιστα, πτώσεις, όλοι οι εκπαιδευτικοί κοινότητε, οι πουργάρε. Που πέρασαν από εκεί, άφησαν είπες... να εξελιχθεί η ιστορία με τη χρήση των κινητών και τώρα λένε πάμε να απαγορεύσουμε τα πάντα. Αν μου πει για του καθηγητέ, σκέψεσαι τι δύσκολη θέση έχουν βρεθεί. Το έγραψε ο Γιάννη ότι τι θέλετε, Ρε παιδιά. Λέει η διευθύντρια εφάρμοση στο φεκ. Ε, εδώ είναι ξέρεις, μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Μέχρι πριν από ξέρω εγώ, ένα μήνα, λέγαμε ότι το πρόβλημα με του καθηγητέ είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν καλά καλά ούτε παρατήρηση στα παιδιά. Έχει δει τι συμβαίνει, α πούμε. Ε, εκείνη το ε, θέμα. Φύγαμε από την εποχή που εμά μα δέρνανε για. Ε, Πώ το λένε. Ε, mm. Για συμμόρφωση. Τιμωρία όρθιο και δεν καταλαβαίνω. Δεν θα έπρεπε ποτέ ε, να ναι, συμβαίνει ναι. κάτι φύγαμε τέτοιο. Φύγαμε από εκείνη την κατάσταση που ήταν. Βάναυση, δεν το συζητώ. Και πήγαμε σε μια κατάσταση που λέει ότι αν κάνει μια παρατήρηση σε ένα παιδί, ψυχολογικά προβλήματα, δεν ξέρω τι άλλο. Φύγαμε λοιπόν από αυτό και ξαφνικά είναι το κινητό στη μέση, α πούμε. Και ο καθηγητή αναρωτιέμαι. Πώς το διάλογο θα κρατήσει αυτές τις Ευρωπίες, ειλικρινά το λέω. Είναι δύσκολη η δουλειά του Είναι. καθηγητή, Είναι. του δασκάλου ακόμη πιο δύσκολη, αλλά πρέπει να την αντιμετωπίσουν ω τέτοια. Ε, έχουμε ένα θέμα, Είμαστε, έχουμε τη μεγαλύτερη σχολική κοινότητα, αναλογικά προς τον πληθυσμό, σε σύγκριση με πάρα πολλά άλλα κράτη και με πολύ πιο προχωρημένα και πολύ πιο πλούσια κράτη από εμά. Πρέπει να διαχειριστούμε αυτό. Ε, ξαναλέω, καλώς το διευκρίνησαν. Καλώς βγήκε ο Πιερακάκης και είπε παιδιά τέρμα αυτό, θα περάσουμε νόμο για να είναι σαφές. Έχω μία αντιπάθεια στο θα περάσουμε νόμο. Πρέπει αυτά τα πράγματα να γίνονται γιατί είναι εκπαιδευτικό ορθόν και γιατί η εκπαιδευτική κοινότητα, η διαδικασία της εκπαίδευσης λέει δεν θα υπάρχει κινητό με στην τάξη όπως γίνεται παντού. Σε τεράστια πανεπιστήμια, εξαιρετικά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει θέμα, σου λέει στου κανονισμού, δεν χρησιμοποιεί το κινητό την ώρα που παρακολουθεί την παράδοση ενό μαθήματο σε επίπεδο πανεπιστημιακό και τριτογάλο. Και εσύ είσαι έτσι. ένα υπάκοπο, παιδί, που ακολουθεί τι κάνετε. Το κάνουν όλοι. Ναι. Όχι, το κάνουν όλοι και τελεία και παύλα. Δεν, το ξέρω δεν χρειάζεται το ούτε αγριοσύνη, ούτε αυτό ότι θα μετατρέψουμε τα πάντα τώρα στο ότι χρησιμοποιήθηκε το κινητό. Κάντε παιδιά, αν δεν μπορείτε να ελέγξετε Λε, την τάξη πέμπ... σα άλλο πρόβλημα έχετε. Μπάμπη, έτσι όπως το περιγράφεις περιγράφεις ότι κάπου αλλού υπάρχει μια ιδανική κατάσταση. Μακάρι να υπάρχει, αλλά προσωπικά έχω πάρα πολλές αμφιβολίες για το αν υπάρχει.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 But that's not preparando tu viaje un billete de y ε, ακούμε Χούλιο Εγκλέσια. Το οποίο λέτε... δεν μπορούσα να τα ακούσω. Πρέπει να έφτασα σε ηλικία μεγάλη Εντε, για με, να ακούσω Χούλιο Εγκλέσια. Με τον Πασχάλη το άκουσε γιατί έγινε καιρό. Ούτε και Πασχάλη μπορούσα να ακούσω. Ναι, ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω. Είμαστε κοντά ούτω ή άλλω. Ναι, αλλά κάποια στιγμή κατάλαβα ότι αφού το ακούνε τόσα εκατομμύρια άνθρωποι. Κάτι θα έχει το ρημάδι. Ε. Κάτι καταλαβαίνουν αυτοί. Δεν είναι όλοι του ε, κι εγώ. Είμαι σωστό. Ο Χούλιο, ξέρει, α πούμε πέρα από το ότι είχε αυτό το γοητευτικό λιγοδανδί. Ναι, ναι. ε, ό,τι yeah. χρειάζεται σε ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Ήταν έτσι, στη Ρεάλ, όχι οπουδήποτε. <laughs> να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, επιστρέψαμε και να ευχαριστούμε πολύ και για τα πάρα πολλά μηνύματα. Τα θέματα αυτά που καμιά φορά ανοίγουμε που έχουν και ένα κοινωνικό πρόσημο, Μπαμπι. Yes. Ε, τα κινητά και τα λοιπά. Γίνεται χαμός, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Με ενδιαφέρον. ενδιαφέρον πάρα... τι συζητήσει Εμένα μου έστειλε κυρία Κάτια, θυμάμαι, λέει, πέστε και κάτι για τον ντύπωμα για τα κορίτσια. Ανοίγουν θέματα τα οποία λες Πού ακριβώς είμαι τώρα Δηλαδή είπαμε να μην φοράμε ποδιά Μην αισθάνονται τα παιδιά ας πούμε Σαν στρατιωτάκια και μια ομοιογένεια Καταργήθηκε δεκαετία του 70, του 80 Ξέρω πότε καταργήθηκε Του 80 Νομίζω ότι πρέπει, το 70. Να, πρέπει να είναι ακριβώς ε, στρο, Στρογγυλό Νομίζω ότι κατάλλησε ναι. ε, ε, το Ναι. Πρέπει δηλαδή. να είναι ακριβώς Αυτό σου λέει πρέπει να είναι ακριβώς το 80 <laughs> ε, Όπου η λογική πια ήταν Ότι δεν είναι, παιδιά δεν είναι φαντάρια Ας πούμε ποδιά διάπηγον σχολείο και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, το είχαν κρατήσει τα κορίτσια. Στο διάστημα. δημοτικό υπήρχε τότε, δεν είχε Φύγαμε από εκεί και σήμερα γίνεται κριτική τύπου ξέρω εγώ. Τα πάνε τα παιδιά σχολείο που πάρα πολύ προκλητικά ντυμένα και δεν συμμαζεύεται. Και ένα που ήρθε από τη Γερμανία, δεν θυμάμαι ποιε φορέ το είχε γράψει και λέει: Γιατί να αντιγράφετε το ε, μοντέλο τη Σουηδίας. Αν θυμάμαι καλέ, το καλύτερο μοντέλο παιδεία στον κόσμο θεωρείται δηλαδή, τη Φινλανδία. Προσφάτω, οι δηλαδή, Φινλανδοί επέλεξαν να σταματήσουν τη χρήση των ηλεκτρονικών τάμπλετ κλπ. Αφού λοιπά. τα έχουν όλα τα πάντα και θα συνεχίσουν να τα έχουν. Ε? Ναι, για ποιο λόγο παρατηρούν ότι τα παιδιά δεν έχουν την ίδια συμμετοχή και γυρνάνε λίγο στο μολύβι, το χαρτί κλπ. Γιατί προφανώς και σε γνωστικό τους. επίπεδο βοηθάει περισσότερο. Ναι, γιατί, γιατί ενώ οι Φιλανδοί πήγαν πολύ γρήγορα μπροστά σε όλα αυτά, ακριβώς επειδή πήγαν πολύ γρήγορα μπροστά, Πρώτοι κατάλαβαν ότι δεν πρέπει να εξοβελιστούν όλα τα άλλα. Δηλαδή και το χαρτί, το διάβασμα στο χαρτί του βιβλίου και το να γράφει με το χέρι. Ναι, προφανώ. Είναι πράγματα τα οποία επιτρέπουν στο μυαλό σου να εξελίσσεται με έναν οσμένο τρόπο. Και γι' αυτό σου λένε πρέπει όλα να τα έχουμε ξανά. Λέει εδώ Ανίβας με το ο, όνομα. Βαγγέλης, να ξέρει, σε επιβεβαίωσε. Πρώτη Δημοτικού Φορού στα 1980 η αλλαγή ποδιά. Είναι <laughs> ακριβώ πάνω στο, στην αλλαγή. Λοιπόν, ο Ανίβα γράφει με το όνομα. Απαγορεύεται μέσα στο σχολείο παντού να είναι κλειστό το κινητό. Στο κηλικείο επιτρέπεται για να πληρώσουν στο POS yeah. ή έχουν βγάλει οδηγία για μετρητά στο σχολείο. Yeah. Φοβερή yeah. ερώτηση. Yeah. Και δεν έχω την απάντηση. Με κηλικία ξεκινήσαμε. Με κηλικία θα <laughs> τελειώσουμε. Έτσι, έγινε μεγάλο τέρμα. <laughs> γιατί... Θα ρωτήσουμε <laughs> τον κύριο Σαλμάμι, πώ γνωρίζετε yeah. το σχετικό. Ε, Καλημέρα και στην Κατερίνα. Που λέω να ρωτήσω ποιο άφησε το κινητό να έρθει στο σχολείο, ποιο δεν τήρησε τον νόμο. <laughs> Από το 2017 ηλικίναν ενεργό. Ε, δεν ήταν πάντα το ίδιο πράγμα για όλους έτσι Να το πούμε και αυτό Και μια πολύ ζεστή καλημέρα και σε Αναστασία τη Γιάμα Λυπηλή αν μιλάμε για τον ντύσιμο να μιλάμε για τα παιδιά Γενικά προκλητικό ντύσιμο δεν υπάρχει Πονηρό μάτι υπάρχει Ελώστε ή το θέμα που φορούσε μείνει Είναι οτι... κρίμα να ρίξουμε το φταίξιμο στα θεράστα κορίτσια ε, Εντάξει τώρα το θεμα που φορουσε μεινει ειναι κριμα να ριξουμε το φταιξιμο στα κοριτσια ενταξει τωρα η αναστασια ξέρει όχι η... με για τα αγοράκια δηλαδή. Η θηλυκότητα τι είναι ρε, παιδί μου δεν μπορεί να ενοχοποιείται ποτέ. Εντάξει, να, ναι, δε, τι να κάνουμε. Αλλά τώρα, θηλυκότητα ναι. έχει και ένα γόρι, δεν έχει μόνο ένα κορίτσι. Αυτά τώρα το κάναμε πολύ προχώτο, μαγαζί. Δηλαδή ένα αγόρι που ντύνεται κάπω περίεργα, τι θα το κάνουμε, Το κυνηγήσουμε, Όχι. Ε, λοιπόν, Α... άρα το θέμα με τον ντύσιμο. Να με ρωτά Το όχι. θέμα με τον ντύσιμο δεν μπορεί να υπάρχει κανόνα, αλλά πρέπει και από το σπίτι και οι ίδιοι καθηγητέ και οι δασκάλλοι να πηγαίνουν σε πράγματα τα οποία δεν δημιουργούν διακρίσεις. Γιατί θα θυμάσαι ότι τότε που τυλίγανε τα τέτοια μετά τα άλλα, δεν θυμάμαι πως το λένε ακριβώς, πήγαιναν τα παιδιά με ακριβά ρούχα. Ακριβά ρούχα και ακριβά αξεσουάρ. Αυτή είναι, αυτό είναι πολύ χειρότερο από το αν φαίνεται η για μια κοπηλίτσας. Έτσι, ή αν έχει βάλει ένα καρφί στον αφαλό που εμένα δεν με πειράζει καθόλου και τους άλλους σου πειράζει πολύ. Γι' αυτό και εγώ απάντησα στη φίλη την κάτια που το έβαλε το θέμα, λέω, φύγαμε από τις ποδιές και φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα, σε ζητάμε, ξέρω εγώ, για το πολύ γυμνό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εντάξει τώρα, είναι... Επειδή μιλήσε για τα κορίσια, για τη θηλυκότητα και επιμένω κιόλα. Α, δεν μπορεί να έχω πει, είσαι θηλυκότητα, ξέρω, μια, θέλει να αρέσει ένα κορίτου, δηλαδή τι να κάνουμε τώρα μου. Καλό μπορείς... θέλει να αρέσει. Και ένα ναι. αγόρι φαντάζομαι θέλει να αρέσει και φοράει στενό dessert για να φαίνεται τα μπράτσα. Ξέρω. Δεν είναι το ντύσιμο το οποίο κάνει τους ανθρώπους σεμνούς ή σεμνότυφους. Είναι το πονηρό το μάτι που γράφει η Γιάμα Λίνα. το <laughs> πονηρό το μάτι είναι ελεύθερο. Ναι. Δόξα Ά, το έκανα. Θεό, ακόμη σήμερα. Λοιπόν, άκουνα Στη Real News που έρχεται την Κυριακή, την επόμενη, έχουμε καιρό, θα βρεις «Κρυφή Ζωή», που είναι αστυνομικό thriller από την Λίβ Anderson. Θα βρεις μαστορέματα και ιδέες για να διακοσμήσεις το σπίτι και φθηνόποληνή διάθεση μαζί αισθητική και ποιότητα μέσα στο σπίτι με το μεζόν και το κορασιό και βεωέως όπως πάντα σε όλες τις εκδόσεις factory outlet 10 ευρώ δωροπιταγή για αγορές πάνω από 60 και το παντού απ σκανάρις και κερδίζεις. Τι τραγούδια έχω από κάτω. που του αρέσει και Ζηλία την γκρεκό που έφυγε από τέσσερα χρόνια έχουμε και <ΣΥΣΥΣ> <ΣΥΣ> Ακολουθεί ο Νίκο Χατζη Νικολάου <ΣΥΣ> σε πολύ λίγο. <ΣΥ> και εμείς πρώτα ο Θεό θα τα πούμε αύριο το πρωί. <ΣΥ> γεια σα, γεια σα, <ΣΥ> να περνάτε ωραία. <ΣΥ> Τελευταία φράση τη δόσα τυρί, Η αγαπημένη συγγραφέα των ματωμένων χωμάτων που φύγε σήμερα. Απορία. Τι στο καλό θα βγάλει η εποχή μα και κυλοπονάει τόσο άγρια. Παρ' Oui mes apanames, tout peut s'arranger, quelques rayons du ciel d'été, la cordeon d'un marinier, l'espoir est fleuri.